Produced by Greek dot com Austin, Texas, January 2008, John, Chapter 14. Mi taras estoi monicardia, pistevite istonteon que isime pistevite, enti ikia tu patrosmu mon ne idemi ipon animin oti porevome etimasi toponimin, que ean poreto que etimaso toponimin. Παλιν έρχομαι, και παρελίμψομαι, νι μα, αυτόν, νι να ο πού και είμαι και ο εγώ, και είμαι το «Λέγι αυτό, Φιλίπος, κύλιε, δίξον ήμιν τον πατέρα και αρκή ήμιν. Λέγι αυτό, Ιησούς, το σύτον κρόνον μετήμον ήμι και ο κεγνοκας με Φιλίπε, ο εωρακός με εωρακέν τον πατέρα. Ποσι λέγις δίξον ήμιν τον πατέρα, οπίστε βισότι εγώ εν το πατρί και ο πατήραν ήμι εστιν, τα ρίματα εγώ Πιστεύετε με ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρε ναι μί, ή δε μί διά τα εργα αυτά πιστεύτε. Αμήν, αμήν λεγου είμαι, ο πιστεύω νησί με τα εργα εγώ πιώ, κακίνος πιήσι και μίζω να τούτον πιήσι ότι εγώ προς τον πατήρα πόρεβομαι, και ότι αν αίτησίτε εν το ονομάτι μου τούτο πιήσω, είναι αδόξα στιο πατήρε εν το βιώ, εάν τι αίτησίτε με εν το ονομάτι μου τούτο πιήσω». Εάν αγαπάτηνε τα σέντο λάστα σε μάστηρισέται, κακό ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παρακλήτων δοσίμινι να είμε τίμον ιστονέον, το πνεύμα ο κόσμος ούδινα τη ότι ούτε ορί απτο ούδε γνώσκι, η μισγνώσκη τη απτο, ότι παρήμιν μένει και ενήμιν «Ο καφίσου είμας ορφανούς, έρχομαι προς είμας, ετοί μικρόν και ο κόσμος με οικέτη θεωρεί, είμιστε θεωρείτε με, ότι εγώ ζώ και είμις ζήσετε. Εν εκείνη τη ημέρα είμις γνώσεστε ότι εγώ εν το πατρί μου και είμις εν ημί καγο εν ο εγώ εν τας και η τυρών αυτά σε κινος αγαπών Λέγει αυτό Γιούδας, ούχο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι γεγόνεν ότι ήμην μελείς εμφανίζην σε αυτόν και ούχι το κόσμο? Απικρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, εάν τις αγαπάμε των λόγων μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμηθα και μονήν παραπτωπείς Ο μη με τους λόγους μου ο λόγος ο O de paraclitos το πνευματοagion o pensio onomatimu echino didaxi panta ke ipomnisi mas panta ai poni menego. Η renin afiimi imin, η renin tinimin di domi imin, ο κατώσο so cosmos dedosi nego di Υκούσατε οτι εγώ υπονίμιν, υπέγω και ερκομε προσεμάς, υγε πατήμε εγκαρήτερα, οτι πρεβο με τον πατήρα οτι ο πατήρ μιζόν μου έστει, και νιν ήρικαί μεν πρινγενέστε και να οταν γενίτε πιστεύστη. Ο κέτοι πολά λαλίσο με τίμον, εγκέτε γαρου του κόσμο ακόν και ενοί Αγώ μην